Είμαι η μέρα Γιατί με κοιτάξω, τι έκανα, έκανα κάτι. Όχι. Βιάζομαι, ναι, γιατί άμα. Ναι, έχει δίκιο. Γιατί εδώ αρχηγό στο στούντιο θα πρέπει να το ξέρετε, και όποιο σα πει κάτι αντίθετο λέει ψέματα. Αρχηγό είναι αυτό που κάθεται στα κουμπιά τη κονσόλα μπροστά. Όλοι πολλοί υπόλοιποι εδώ είμαστε επικουρικοί για να του κάνουμε παρέα μην είναι μόνο του. Και ο Τσίφιας. σήμερα είναι ο Κώστας Μουρελάς Στα φωνητικά Η Πόπι Τσιόλη. Μπάσο Κιθάρα Δήμητρα κόχυλα. Και όπως το έλεγε χθες στην Eurovision, στη χουρβό συνθέτης Βάλια καμήμακη Λοιπόν, θα διακόψουμε λίγο τώρα γιατί θα έρθουν τα vocals να μας πούνε για χθες για τη Eurovision, γιατί εγώ δεν είδα και δεν έχω χάσει. Ο Αγάθανας λέει... Όχι, δεν το λέω. Κάτσε Πόπι μου να μου τα πεις όλα. Καλώς, ήρθες. <Καλώς, ήρθες> <Καλώς ήρθες> Γιατί εγώ δεν είδα... Mm. Ε, από άποψε mm. το βλέπω mm. και λόγω δουλειάς mm. ε, δηλαδή έχει μία εκπληκτική εμφάνιση για μένα την είναι καλύτερη ε, ο Γάθωνας έκλειψε την παράσταση το τραγούδι μας ήταν το πιο χαρούμενο mm. ε, ήταν πρωτότυπο mm -hmm. για μένα πάντοτε ε, τώρα αν να σχολιάσουμε για αυτό που βγήκε πρώτο δεύτερο δεν μπαίνω τέτοιο, στη δεν μπαίνω σε τέτοιο λούκι γιατί Ψηφίζουν οι χώρε ανάλογα με τα κριτήρια. Είναι και πολιτική. Τελείω. Εντελώ πολιτική. Τώρα για το συζητάμε. Ξέρετε, πολλέ φορέ έχω κάνει μάθημα διεθνών σχέσεων με τη Eurovision και με το ποδόσφαιρο. Δύο πράγματα είναι. Σωστό. Συμφωνώ μαζί σου. Έχει απόλυτο δίκιο. Ε, τώρα, ε, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι σχεδόν πήραμε ψήφου mm -hmm. από όλε τι χώρε. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ψηφίζανε 39, mm -hmm. ε, 26 ήταν στο τελικό, 39 όσοι συμμετείχαν στην Eurovision. Yeah. Ένα ψήφο, ε, μία ψήφο μάλλον. Εφτά, δωδεκάρι ε, πήραμε από το Σαν Μαρίνο και ήταν η πρώτη χώρα που ψήφισε και το δωδεκάρι τη πήγε στην Ελλάδα. Α, πάρα πολύ ωραία. Ε, και φυσικά από την Κύπρο. Τι διπλωματικέ σχέσει να έχουμε με το Σαν Μαρίνο, Λίγο ε, με αλλά τύπος, τα... το Μάλλον ψάχναμε. ήταν από καρδιά ήταν. Πάντω τα ευχαριστηθήκαμε. Mm -hmm. Μπράβο στα παιδιά, στου ε, Κόζα Μόστρα. Ήταν εκπληκτική mm -hmm. και φυσικά στον αγάθανα. Μάλιστα, πάρα Α, πολύ ωραία Αυτά Άξιζε τον κόπο δηλαδή Άξιζε, για μένα άξιζε κοίτα να Και σου... καλή θέση πήραμε, δεν μπορείς να πεις ότι ε, κοίτα, ε, Τώρα ήταν ε, 20, πόσες μου είπες στο ε, τελικό 26 χώρε. Ε, ε, μην ξεχνά και τους δύο ημιτελικούς mm -hmm. ε, Που περάσαμε από ό,τι άκουσα Δεν είναι επιβεβαιωμένο ε, Περάσαμε στον δικό μας ημιτελικό πρώτη Α, ωραία ναι, okay. ε, ε, ε, ε, Κοίτα να σου πω το ότι μα ψηφίσανε, κάτι λέει. Mm -hmm. ε, μια καινούργια πρόταση, ίσως ε, το Μπαγλαμάς mm. ε, καινούριο στέλ στη Eurovision. Ε, και ήταν μια Eurovision για μένα με πολύ υποτενικά τραγούδια και τραγούδια που. Ήτανε όλα τα ίδια Εγώ α, τελείωνε το πρώτο Έμπαινε στο δεύτερο mm -hmm. Και νόμιζα ότι ήταν η συνέχεια του πρώτου α, Δεύτερο, mm -hmm. τρίτο, τέταρτο Τι στήλοι είχαν τα τραγούδια, ε, Ήτανε μπαλάντες Ξεκινάγανε μπαλάντες ναι. Το κάνανε λίγο πιο γρήγορα. Αυτό που βγήκε ήταν μπαλάντα mm -hmm. ε, μ, Βάλι με, Ναι η Βανία ε, Αλλά Νόμιζα ότι άκουγα ένα τραγούδι Δηλαδή το οποίο ήταν σε 27 Σε 26 μέρη ε, Ξέρω μην είμαι και ε, Υπήρχε το Ιταλικό που μου άρεσε πάρα πολύ mm -hmm. Ήταν μια πολύ ωραία μπαλάντα ε, Μου άρεσε πολύ τη Ρωσίας mm -hmm. Του Αζερμπαϊτζάν, ε, Που βγήκε δεύτερο Που το έγραψε ένας Έλληνας Ο Κοντόπουλος ε, Και το σκηνοθέτη ο Φωκάς Τι αυτό, δεύτερο Ήταν στο Twitter αυτό Ωραίο αλλά συνήθισμένο mm. Ωραίο, αλλά συνηθισμένο. Mm, mm. Ε, φαίνεται τους του ξυπνάμε με τα ακούσματά μα για να μα ψηφίσουν τόσε χώρε καινούργια πράγματα. Και ίσω του χρόνου οι ροβίζουν να είναι κάπω διαφορετικοί. Να σου πω κάτι, εγώ που δεν τον ξέρω καθόλου τον αγάθο να. Who is. Λοιπόν, είναι ένα ρεμπέτη. Mm -hmm. ε, σε ρεμπετάδικα τραγουδάει. Ε, έχει ρεμπετική φωνή. Έχει τον παγκλαμαδάκι του. Mm -hmm. ε, και, ε, αγωνίζεται μια ζωή. Τώρα, πώ αποφάσισε για να πάει στη Eurovision. Άποψη κι αυτή. Συμφωνώ ότι πρέπει να στέλνουμε και κάτι καινούριο. Ε, δεν πρέπει να στέλνουμε όλο το ίδιο και το ίδιο. Και χαίρομαι που εδώ, στη ψηφοφορία, όταν ήταν όλα τα τραγούδια, βγήκε αυτό το τραγούδι και πήγε. Mm -hmm. Δεν το πιστέψανε το τραγούδι στην αρχή. Δηλαδή, λέγανε ότι δεν θα περάσουμε καν στον α, τελικό. Ε, φυσικά δεν μας είχανε στη δεκάδα με τίποτα mm. Αλλά όμως τους διεψεύσαμε Και ήρθαμε έκτη Θέλεις να ακούσουμε λιγάκι Ναι, να ακούσουμε. ναι, ναι. Κωστά, τσιφ, κάτι λέει εδώ η κυρία Ποπή. Να παίξουμε το τραγουδάκι της γυροβίζων κώστακι Αυτό είναι Είσαι και από εδώ μέσα Και δεν πας εννοηθείτε Το σκάφο έχει ρόδε τελικά. Αγχωτέ και τροχώνε. Εγώ σας φέρω με τον καλύτερο τρόπο και εσεί κάνετε πλάκα αλλά καλά κάνετε Γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σήμερα Με πολύ ωραία ζέστη και ελπίζω να μας ακούτε από κάπου πολύ όμορφα Λοιπόν, ε, να πάμε στο, στο φίλο τη εκπομπή εδώ το Σωτήρι Πρίφτη Ο οποίος μας ειδοποίησε για μια πολύ όμορφη εκδήλωση στην πόλη σήμερα Μια είναι η πόλη ε, Την οποία ετοίμασαν οι πολυδηλάτες της ομάδα Βελονέτ και η Yandex Τους καλύπτει με βίντεο, χάρτη και χαρτί, ποδηλασία δίπλα στο κύμα με ραδιοφωνά και κινητά και άλλες συσκευέ ίντερνετ και βαρκάδα στο Βόσπορο. Και όχι οι ποδηλάτες ό,τι να είναι, ε, ιστορικοί, καθηγητές, επιστήμονες που θα συνοδεύσουν τους ποδηλάτες και θα κάνουν και ομιλίες. Μια μεγάλη διαδρομή. Έχουμε και το χάρτη εδώ στο sottoships.gr, θα το δείτε. Ε, αρ, αρκετά μεγάλη. Βέβαια το, το δεύτερο κομμάτι, από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον με καραβάκι. Τα μεσάνυχτα σήμερα ξεκίνησε. Ε, Αφιερωμένο στο Ναζίμ Χικμέ Το μεγάλο ποιητή Στο Σουλτάν Χαμέτ, Και από την πλατεία Μπεγιαζίτ Και από άλλες πλατείες Λοιπόν ε, Έχει και stream στο ίντερνετ Να το βρείτε ε, Τι άλλο να σας πούμε Ο, Ωραία πράγματα Όμορφα Επιστημονικά και Ιντερνετικά Η συγκεκριμένη ε, οργάνωση, η Βελονέτη, είναι μια μη κερδοσκοπική εκδήλωση που παρουσιάζει σημεία, τα βασικά μνημεία και τα κρυμμένα τοπία σε εκατοντάδες χιλιάδες ε, ανθρώπους. Όχι μόνο στην πόλη, την, ε, στις 22 Ιουνίου θα πάνε να κάνουν το πράγμα και στο Λονδίνο. Γι' αυτό ενδιαφέρεστε να κάνετε και εσείς έτσι τούρ με ποδήλατο, Πολιτιστικό και ιντερνετικό. Ε... Ψάξτε το και δηλώστε συμμετοχή. Τι λέω και εγώ τώρα. Δεν μας στάνουν τα δράματά μα, τα ποδήλατα μα λείπαν. Αλλά τέλο πάντων, α, αν είναι κάποιο που ενδιαφέρεται εκείνη την περίοδο, 22 Ιουνίου, μην ξεχνάτε κιόλας ότι 24 Ιουνίου νομίζω είναι του Αγίου Πνεύματος Άρα κάνει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ειδικά, αν πάτε σε κανένα από τα νησιά, μπορεί να βρείτε ιστήρια για Λονδίνο με 40 ευρώ πηγενέλα. Είναι τα τούρα αυτά των τουριστών που πάνε και έρχονται, τα οργανωμένα και όταν φεύγουν τα αεροπλάνα αδια για να αφήσουν που αφήνουν τους Άγγλους, παίρνουν και κόσμο, αλλά αυτά τα ξέρουν τα πρακτορεία ταξιδιών που είναι στα... στα νησιά μας κυρίως. Στην Αθήνα δεν αυτό τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν από την Αθήνα, πάνε κατευθείαν στην Κιχαλονιά, στην Κέρκυρα, στη Μιτιλίνη, στην Κρήτη... Ένα άλλο θέμα για το οποίο ήθελα να σας μιλήσω τώρα που φύγαμε από την πόλη είναι ότι την περασμένη εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε πιο πλήρες ρεπορτάζ και ακριβώς τι έγινε. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ισβρυξέλλες έκανε ένα σεμινάριο για δημοσιογράφου, στο οποίο, για στο οποίο ενημέρωσε, μας ενημέρωσε λοιπόν για την καινούργια νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων στο δίκτυο Η ισχύουσα νομοθεσία είναι από το 1995 και θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι παροχημένη και είναι βέβαια. Απλώς το Ευρωκοινοβούλιο δεν, και οι Κομισιόν δεν θέλουν να κάνουν κάτι πολύ διαφορετικό, θέλουν να πάρουν αυτή την οδηγία την υπάρχουσα το 1995 και να την αναπτύξουν ώστε να καλύπτει πολύ περισσότερους, περισσότερους τομείς στο διαδίκτυο. Ε, υπάρχουν όμως πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία αξίζει τον κόπο να τα δούμε και θα τα δούμε σας λέω την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν είχα χρόνο να προετοιμαστώ είναι πάρα πολλά αυτά και πολύ νομικού χαρακτήρα ε, Υπάρχουν όμως βασικά ερωτήματα τα οποία προσπαθούν να απαντηθούν όπως για παράδειγμα έχω το δικαίωμα να μην υπάρχω στο δίκτυο Ή κάτι που ακουμπάει και αυτό, για να το καταλάβετε και καλύτερα κιόλας, πώς μπορώ να σβηστώ από το δίκτυο. Να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Ε, γίνεται ένα ε, έγκλημα. Ε, παρουσιάζεται κάποιος στα μίτια, τον παρουσιάζουν κανονικά τα μέσα ενημέρωσης, δεν πρέπει να λένε όνομα, είναι ο φερόμενο ως ξέρω εγώ, δολοφόνος, φερόμενος ως βομβιστής. Ε, και δεν πρέπει να δείχνουν πρόσωπα Δεν πρέπει να λένε ονόματα κλπ και και Αυτά βέβαια σβήνονται ε, Μια εφημερίδα την παίρνει στην πέταξη Τελείωσε Όταν αυτά όμως αναπαράγονται στο δίκτυο Και όταν γίνει η δίκη του ανθρώπου και βγει ότι είναι αθώος Και μετά κάποιος τον κουγκλάρει Και δει όλα τα δημοσιεύματα που τον γράφουν για δολοφόνο Υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα πήρα μια πολύ έτσι, χτυπητή περίπτωση, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Α πούμε, να κατηγορηθείς για, ξέρω, για χρηματισμό, να κατηγορηθείς για οτιδήποτε. ή να έχει κάνει μια νεανική αμαρτία, α πούμε, η να εχεις κανει μια νεανικη αμαρτια α πουμε η οποια δεν θε να σε κυνηγάει όλη τη ζωή, ρε παιδί μου. Πιο απλό, κάτι μπορεί να συμβεί σε όλου εσά και ειδικά στα νέα παιδιά που μα ακούτε. Είσαστε πιτσιρικάδες, έχετε facebook και βάζετε μια φωτογραφία στην οποία βάζετε και tags κιόλας ε, που είσαστε στην τελευταία μέρα των εξετάσεων και είσαστε στην παραλία με τα Μαγιό, μισοβρεγμένοι, ψιλομεθυσμένοι και κάνετε διάφορες έτσι χαζομάρες που κάνουν οι πιτσιρικάδες αυτής της ηλικίας. Πας μετά να πιάσει δουλειά μετά από τρία χρόνια. Και τσακ, ο υποψήφιος εργοδότης σου βγάζει τη φωτογραφία εκείνη φορά παρτίδα και σου λέει για κοίτα εδώ ποιο είσαι. Εγώ εσένα δεν σε προσλαμβάνω γιατί να τα που έκανες τα νιάτο σου. <Κουσίλια> και δεν είναι επιστημονική φαντασία γιατί έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Ε, ένα ακόμα από τα θέματα που συζητάτε στο θέμα της α, στη, Στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και στην Αρμόνη Σίτης Είναι για παράδειγμα έρχεται ο, έρχεται ο εργοδότης Και σου λέει ναι εντάξει δεν έχω φίλο στο facebook ή δεν έχω facebook Δώσε μου τα κλειδιά να μπω μέσα να δω τι έχει στο facebook απαράδεκτα πράγματα Απ' την άλλη ή κάτι άλλο που έγραφα πριν από μερικές εβδομάδες ε, έχουν γίνει δίκες στην Αμερική για την επιμέλεια των παιδιών και έγραφε η μαμά ή ο μπαμπάς αντίστοιχα στο, στο facebook του πω πω χθες το βράδυ καπνίσαμε ένα ναργίλε ας πούμε. λέω εγώ τώρα πάει με τη δημοσίευση στο facebook ο έτερος αντίδικος ο αντίδικος τέλο πάντων και λέει ορίστε δεν αφήνω την επιμέλεια του παιδιού μου σε έναν άνθρωπο που περνάει τι νύχτε του να καπνίζει, να πίνει, να κάνει δεν ξέρω εγώ τι και Γι' αυτό λοιπόν, ωραία, και την έκανε τη βλακία σου. Δεν πρέπει να έχει δικαίωμα να σβηστεί αυτό, Πώς θα γίνει, Και αυτό που σα λέω ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι. Φυσικά υπάρχουν και τεράστια εμπορικά παύλα οικονομικά συμφέροντα. Τεράστια όμως, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα. Οι κακέ γλώσσε μα λένε ότι για μία φορά, ενώ συνήθω η κομισιόν είναι αυτή που έχει πιο. Έτσι, Συντηρητική κατεύθυνση νομοθεσία και έχετε το Ευρωκοινοβούλιο όπου είναι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των πολιτών και λένε παιδιά εδώ, ε, όπ, το παρακάνατε. Θα το κάνουμε λίγο πιο προσωποκεντρικό, ανθρωποκεντρικό, πιο προ τον πολίτη. Αυτή τη φορά μοιάζουν τα πράγματα να έχουν πάει κάπω ανάποδα. Είπαμε την επόμενη εβδομάδα ετοιμάσουμε όλο το ρεπορτάζ, θα έχω μελετήσει και εγώ τα στοιχεία πάρα πολύ καλά. Τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ε, γιατί Κυριακή είναι ωραία μέρα, μην σα πρίζω άλλο. Is that your girlfriend? Κατεύθυνση πάλι προς το Ευγενίδιο Ίδρυμα Γιατί σήμερα το απόγευμα Στις 7.30 Υπάρχει μια πολύ καλή ομιλία εκλαϊκευμένη Από αυτές που πολύ καλά ξέρει Να, να διοργανώνει το Ίδρυμα Εκλαϊκευμένη Για όλο τον κόσμο και ο μιλητή είναι ο Δόκτωρ Αντώνιο Μιχαηλάκης, ερευνητή στο Εργαστήριο Γεωργική Εντομολογία, τμήμα Εντομολογία και Γενική Ζωολογία, στο Μπενάκι Ουφυτοπαλθολογικό Ινστιτούτο. Τα είπα καλά, κύριε Μιχαηλάκη. Καλά τα λέτε, μια χαρά. Εντάξει, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ η ζωολογία είναι ένα μάθημα που δεν είχα ποτέ. Δύο φορέ το έδωσα. Την πρώτη το πέρασα με και το έχω 15 γιατί η ζωολογία δεν είναι εύκολο πράγμα. Α. Είναι ένα κομμάτι ανατομία που θέλει πολλέ γνώσει. Ε, Ακριβώ. Λοιπόν, η ομιλία σα σήμερα το απόγευμα στο Ευγενήδιο 7.30 είναι καλά, το είπα. Ε, 7. 7. Α, 7, συγγνώμη. 7 λοιπόν, την οποία μπορεί να παρακολουθήσει όλο ο κόσμο. Έχει θέμα το κουνούπι. Το οποίο είναι μια τέλεια μηχανή, μα λέτε. Μάλιστα. Ε, είναι και επίκαιρο γιατί τώρα ξαναγεμίζουμε κουνούπια σιγά-σιγά. Ναι. -σιγά. Η αλήθεια είναι. Καταρχήν να σα ρωτήσω το εξή. Πρέπει να τα φοβόμαστε τα κουνούπια. Είναι φορεί. Αλλά πόσο πρέπει να φοβόμαστε πια. Ε, κοιτάξτε, Για να μην αρχίσουμε κατευθείαν με το φόβο του ακροδεξιού. Μα γι' αυτό, να... αυτό να το λύξουμε <laughs> αυτό και να πάμε παρακάτω. Γιατί ε, όλοι αυτό έχουν στο μυαλό του. Για να, να μην δώσουμε ούτε πανικό. Πιο πιθανό είναι κανεί να τρακάρει δρόμο, τον ελληνικό δρόμο από ότι να πάθει κάτι που είναι τσιμόνιο στο κουνούπιο. Ωραία. Εντάξτε, αυτό αυτό περίμενα να ακούσω, κύριε Μιχαηλάκη. Ε, έχουμε τα μέτρα πρόληψη που πρέπει να έχουμε. Αλλά mm -hmm. ε, αν σταθούμε και μόνο στην ενόχληση, να σταθούμε είναι αρκετό. Ναι. Ατσι, να. Το να μην θέλουμε να μα τσιμπήσει ένα κουνούπι. Mm -hmm. Το να θέλουμε να είναι ο ύπνο μα, αν θέλετε, ε, να έχει μια συνέχεια μέσα στο βράδυ, χωρί να, να ξυπνάμε αυτόν τον ωραίο θόρυβο που έχει. Αυτό σταθεί το Αυτό ναι, ναι νομίζω. <laughs> <laughs> Όταν ακούει κανεί τη λέξη κουνούπι, είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται. Λοιπόν, μια τέλεια μηχανή. Ε, γιατί, γιατί μηχανή το ονομάζετε, <laughs> Κοιτάξτε, ε, ο τίτλο. Ε, έχει έτσι μια αλληγορία. Θέλω τους να δείξει ότι ε, αυτό το έντομο, το οποίο εμείς με τόσο μανία προσπαθούμε να αποφύγουμε και να καταπολεμήσουμε, ε, έχει κάποια στοιχεία που ακουμπάνε την τελειότητα. Και αν mm -hmm. ε, ε, ε, δεν τα λάβουμε υπόψη μας, εάν δεν τα μελετήσουμε σε βάθος, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το καταπολεμήσουμε σωστά. Mm -hmm. Άρα και κατά το συνέπεια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να προστατευτούμε. Γιατί ξέρετε, η ομιλία ε, μπορεί να ξεκινάει ως τελεμηχανή και λέγοντας πώς ένα κουνούπι λειτουργεί. Mm -hmm. Όταν λέμε λειτουργία εννοούμε από τη στιγμή που θα είναι στο αυγό μέχρι να έρθει να μας πάρει αίμα σε εμά. Τι συμβαίνει, γιατί παίρνει αίμα, ε, πώς μας βρίσκει, γιατί προτιμά κάποιου ανθρώπους έναν αντί κάποιων άλλων. Mm -hmm. Όλα αυτά τα ερωτήματα όμως πέρα το ότι γνωρίζει ο κόσμος λίγο αυτό το έντομο... Μα βοηθάει και στον επιστημονικό κόσμο να, να δώσουμε και κάποιε απαντήσει σε προβλήματα που αφορούν την αντιμετώπιση του. Mm -hmm. Δηλαδή, εάν δεν γνωρίσουμε τον αντίπολο, να το πω απλά, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να σχεδιάσουμε το... Σωστά, τον πόλεμο μα με κάποιο τρόπο. Να σχεδιάσουμε τη μάχη μα, γιατί ο πόλεμο είναι μεγάλο. Και πιστέψτε με, ε, αν δούμε λίγο τα, τα στοιχεία ηλικία του κάθε έμβιο οργανισμού, από τη μια mm -hmm. του το κουνούπι άλλη ο, ο άνθρωπο, εμεί υπάρχουμε σαν Σάπιαν, έτσι, σαν Homo Sapiens. 50.000 χρόνια, 100.000. Και το κουνούπι εκατομμύρια. Δηλαδή, πάνω από 100 εκατομμύρια. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό να θυμάστε και το Jurassic Park. Έτσι. Ένα ναι, ένα ο... που. Έγινε και ναι, δημία. αυτό που πήραν από το κουνούπι, το Ακριβώς. DNA του δεινόσαυρου που είχε. Ακριβώς. για να ξαναφτιάξουν δεινοσαύρου. Λοιπόν, ε, να, να σα πάω λίγο αλλιώ, γιατί φυσικά δεν ξέρω το περιεχόμενο τη ομιλία σα. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Ποια είναι, ποια είναι οι μύθοι που αφορούν το κουνούπι, Δηλαδή, Είτε. για παράδειγμα, λένε όλοι ότι. Ε, τσιμπάνε μόνο κάποιου ανθρώπους mm -hmm. και όχι mm -hmm. α, τους γλυκό αίμα <laughs> ή <laughs> ότι τσιμπάνε μόνο τα θηλυκά κουνούπια και όχι τα αρσενικά ή ότι δεν ξέρω, διάφοροι τέτοιοι μύθοι θα μας πείτε ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η, α, ο μύθος ακριβώς, βέβαια ε, στην ομιλία θα απαιτηθούν κάποια τέτοια ερωτήματα mm -hmm. ε, για όσου δεν έφτουνε να σου πω το εξής ότι... όχι να έρθουνε, να έρθουνε επειδή μας ακούνε από την Ελλάδα οι φίλοι ακροα ε, κοιτάξτε να δείτε, ε, όντως τα θηλυκά είναι αυτά που τσιμπάνε, είναι το πρώτο και το κυριότερο και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αν θέλετε σημείο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας στην καταπολέμηση mm -hmm. και στην προστασία, αν θέλετε, την ατομική. Mm -hmm. ε, το δεύτερο που είπατε, ε, αν τσιμπάει κάποιο όχι, όντως υπάρχει μια προτεραιότητα στο οποίο θα τσιμπήσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν βρεθεί ένας άνθρωπος και ένα κουνούπι, το κουνούπι θα, θα, θα, δεν θα τον διαλέξει. Ναι. Είναι το κλασικό που πολλέ φορέ λέμε και στο εργαστήριο με του φοιτητέ ότι όποιο το πιστεύει ότι δεν μπορεί, βάζει το χέρι του μέσα στο κλουβί που έχουμε 200 κουνούπια, να δούμε αν το τζιμπάει ή όχι. Yeah. Πάντω <laughs> όταν να... είναι μια παρέα ανθρώπων, θα διαλέξουν τα κουνούπια. υπάρχει μια προτεραιότητα. Ναι, υπάρχουν κάποιοι κανόνε mm -hmm. που σιγά σιγά και εμεί το νομίζετε. Είναι λίγο άγνωστο ακόμα το έντομο αυτό στη συμπεριφορά του, ειδικά σε αυτό το επίπεδο που λέει πώ κατανοεί. Ε, αν θέλετε το, τη χημία του κάθε ανθρώπου τη mm -hmm. χημία του δέρματό μα. Ναι. και να σας πω και κάτι άλλο εκεί βασίζονται και όλα αυτά τα εντομοποθετικά ε, το, στην ουσία ή να κρύψουν ή να διώξουν κατά κάποιο τρόπο το έντομο από πάνω μα. Ε, πολλές φορές τώρα έχουμε γυρίσει έχουμε φύγει ειδικά για τα παιδιά μας έχουμε φύγει από τα χημικά έντομο και πηγαίνουμε όλοι προ φυτικά ε, είναι αλήθεια ότι κάποιες όπω όπως η λεβάντα, διώχνουν το κουνούμπι η σιτρονέλα. Τα δύο Ναι, υπάρχουν κάποια όντω έτσι ε, αν το πούμε, φυσικά προϊόντα, τα οποία ε, δρουν ως αποθητικά στο έντομο. Ε, αυτό που πρέπει να βάλει κανείς υπόψη είναι ότι ε, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να νομίσει ότι επειδή είναι φυσικό προϊόν, mm -hmm. δεν είναι και χημικό. Να θυμίσω ότι το οριτό που λέει το Η δόση κάνει το δηλητήριο. Mm -hmm. Που σημαίνει ότι ακόμα και αυτά τα θεωρητικά κίνδυνα, για... Kalina, γιατί είναι στη φύση και γιατί ο, ο, ο, ο, ο, ο ανθρώπινο οργανισμό έχει μάθει να συνεπάρχει, υπάρχει ένα όριο το οποίο μπορεί να γίνουν. Ναι, δηλητηριά, ναι. είναι. Ακριβώ. Να περάσουμε στο άλλο άκρο, το αρνητικό άκρο. Αυτό που δεν έχουν σε σχέση με τα προϊόντα που είναι συσκευασμένα και ελεγμένα είναι συνήθω τη διάρκεια. Δηλαδή, ένα προϊόν το οποίο πουλιέται με άδεια στο σομάρκετ ή στο φαρμακείο. Ε, είναι, ξέρουμε ότι λέει πάνω ότι διαρκείται σε όλε, διαρκείται σε όλε. Αυτά που είναι συνήθω εμπειρικά σκευάσματα, θα κρατήσουν μία ώρα, μισή ώρα, πάλι εξαρτάται. Οπότε μα αναγκάζουν να βάζουμε περισσότερα και άρα να. Ε, ακριβώς ίσως να... Και αυτό ναι. πρέπει λίγο προσοχή. Υπάρχουν όμω ε, κανόνε πριν φτάσει το κουνούπιο πάνω μα mm -hmm. να, να φροντίσουμε να μην φτάσει αν θέλετε. Δηλαδή, ε, θεωρώ ανεπίτρεπτο ε, να, να υπάρχουν κουνούπια μέσα ένα εσωτερικό χώρο σπιτιού, α mm -hmm. μην υπάρχουν σίτε. Mm -hmm. Ε, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να φροντίσουμε το σπίτι μα να μην έχει σημεία εισόδου, όχι μόνο για κουνούπια, αν θέλετε, αλλά και για άλλα έτομα. Ναι, βέβαια. Ε, πο πολλά είναι φαινόμενα που βλέπουμε ξυλοφάγα έτομα τελευταίο καιρό που τρώνε σπίτια. Mm -hmm. ε, ε, Μύγε, αν θέλετε, που είναι και. περάμε σε ένα άλλο πρόβλημα που αφορά το φαγητό μα. Mm -hmm. ε, το άλλο θέμα είναι να κοιτάξουμε το χώρο έξω το σπίτι μα και όπου υπάρχουν αυτέ οι αιστείε νερού. Γιατί ξέρετε, χωρί νερό δεν υπάρχει κουνούπι. Ναι. Mm -hmm. Μάλλον κουνούπι. Σημαίνει ότι υπάρχει κάπου νερό. Mm -hmm. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μα και να δούμε ότι. Ε, Μήπω εγώ τελικά είμαι αυτό που παράγω κουνούπια. Ναι, μαζεύω νερό και. Ακριβώ. Mm -hmm. Και το δεύτερο είναι βέβαια να το κάνει αυτό όχι μόνο εγώ αλλά και ο γείτονα. Γιατί ξέρετε, ένα κουνούπιο δεν, δεν, δεν βλέπει ούτε σπίτια, ούτε σύνορα, ούτε χώρε. Ναι, δεν πάω oh, στο 36 oh. και δεν πα στο 38. Ε, ναι. ε, οπότε θα πρέπει να είναι μια συλλογική προσπάθεια και να ανέβουμε ακόμη ψηλά. Θα πρέπει και η ίδια πολιτεία να φροντίζει. Νωρί πριν έρθουν τα κονούπια σε εμά, όταν είναι εκεί πριν πετάξουν μέσα στο νερό να γίνεται σωστή η αντιμετώπιση τους για μικρότερο κόσμο αν θέλετε και για μικρότερο κίνδυνο αποτυχία. Μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Κάπως έτσι θα κινηθεί η ομιλία λοιπόν μια και το αναφέραμε. Ωραία. Θα δώσουμε ε... κάποιε απαντήσει. Mm -hmm. Θα δώσουμε και τη, τη δυνατότητα όπως καταλαβαίνετε τώρα το να σηκωθεί κάποιος να φύγει από ένα εργαστήριο που, ε, και να πάει να μιλήσει στο κοινό που καταλαβαίνετε υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό mm -hmm. και γι' αυτό το λόγο θα αφήσουμε και χρόνο προκειμένου να γίνουν ερωτήσεις. Ναι έτσι, βέβαια. Ο, ο, ο καθένας κάτι έχει ακούσει πούμε, πολλές φορές να το έχετε ακούσει εσείς αν φύγει το βασιλικό θα φύγουν τα κουνούπια. Mm -hmm. Δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Τέτοια να. πράγματα, τέτοιε απορίε που σίγουρα. Ωραία. Ο κόσμος... ε, εγώ να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Ξεκινήσατε προηγουμένω και λέγατε ότι ο άνθρωπο υπάρχει 50.000 χρόνια, το κουνούπι υπάρχει εκατομμύρια χρόνια. Ε, ε, πού οφείλεται αυτή η προσαρμοστικότητα των εντόμων και των κουνούπιων συγκεκριμένα, Υπήρχε ε, και η του, σχ... του, στην έτσι. <laughs> Ακριβώ αυτό. <laughs> Έχουν αναπτύξει τέτοιε μεθόδου ώστε η συνύπαρξη μαζί μα. Ε, να τα ευνοεί. Εγώ θα πω, για να γίνω τις πιο κατανοητές, ότι ζούμε σε έναν κόσμο εντόμων. Mm -hmm. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς έχουμε το μείον έκτημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Mm -hmm. Γιατί ανταγωνίζονται την τροφή μας, mm -hmm. γιατί ανταγωνίζομαστε μαζί το χώρο μας mm -hmm. και τώρα και την υγεία μας, στην περίπτωση των κουνουπιών. Γιατί ωραία είναι η νόχληση, δεν χρειάζεται πανικός, αλλά δυστυχώς στην Ευρώπη έχουν ξυπνήσει κάποιε ασθένειε παλιέ που δεν θα θέλαμε να υπήρχαν, mm -hmm. όπως ήταν πούμε, η Λονοσία, όπως είναι ο Υιός του Δικούνήλου. λέξει γνωστές και στο ελληνικό λεξιλόγιο, δυστυχώ πια τα τελευταία χρόνια. Mm -hmm. Και αυτό είναι το θέμα, ότι ε, τα έντομα είναι πολύ καλά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον και όταν αλλάζουν περιβάλλον, προσαρμόζονται ακόμη πιο εύκολα. Τι είναι αυτό που να... έχουν και δεν έχουμε εμείς να προσαρμοζόμαστε έτσι, κύριε Μιχαηλάκη. Άξι, τώρα Η σύγκριση δεν μα μας, ε, συμφέρει, γιατί είναι τελείω διαφορετικοί οργανισμοί. Όπω καταλαβαίνετε, ε, όταν ένα αντίπαλο είναι μικρότερο σε μέγεθος, έχει σίγουρα άλλου μηχανισμού για να μπορέσει να επιβιώσει είναι, σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Βέβαια, Ακόμα βέβαια. το γεγονό ότι αφήνουν πολλού απογόνου mm -hmm. είναι ένα πλεονέκτημα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα λεφτά. Λοιπόν, να καλέσουμε όλου του φίλου που μπορούν και έχουν διάθεση να πάνε μια βόλτα στο Fleecevot το απογευματάκι. Και μετά κάτσε 7-7 παρά για να πάρουν τελειτές προτεραιότητες να έρθουν στο Ευγενίδιο και, να, και να, ακούσουν, να σας ακούσουν και καλή επιτυχία να σε ευχηθούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας μαζί μα σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. <χει> Γιατί σ' αγάπησα χωρί. Να σε γνωρίσω πρώτα. Να σε γνωρίσω πρώτα. Να σε γνωρίσω πρώτα. Στην εκκλησία στην πορτά, σε εκκλησία στην πορτά. Στην εκκλησία στην πορτά. Μάνθε, μάνθε να μάθει, αν θε να μάθει πώς πονού Σε γνωρίζω πρώτα ε. και τώρα μα Και τώρα μάλα. Και τώρα μάλλον δεν περνά. Και τώρα μάλλον δεν περνά. Τη εκκλησία στην πορτά. Τη εκκλησία πορτά. Τη εκκλησία στην πορτά. Ναι και κάτι που το ξέραμε επιβεβαιώνεται στατιστικά και για αυτό το, και για αυτό το τρίμηνο ε, Πώς πάνε τα smartphones, τι προτιμάει ο κόσμος Λοιπόν, Android και iOS, το σύστημα της Apple δηλαδή το λειτουργικό της Κυριαρχούν στην αγορά με ποσοστό που φτάνει πλέον το 92% Εξαφανίστηκαν όλα τα υπόλοιπα τα Symbian που υπήρχαν και όλα τα άλλα ε, Τα τρίτα είναι πια τα Windows Phone και στην τέταρτη θέση μόνο είναι τα blackberry, νομίζω ότι σε λίγο θα τους κουνάμε μαύρα μαντήλια να τους λέμε bye bye τώρα γεια σας Αν και αυτοί που χρησιμοποιούν blackberry ορκίζονται σε αυτά αλλά μάλλον δεν κατάφεραν να εξελιχθούν Λοιπόν, απόλυτο κυρίαρχο το λειτουργικό android 75% στην παγκόσμια αγορά Ενώ το πρώτο τρίμωνο του 2012 βρισκόταν στο 59,1% βέβαια από τότε βελτιώθηκε πάρα πολύ έτσι το iOS της Apple είναι σε πτώση σχετικά. Είχε 23% και τώρα είναι, έχει 17,3%. Τα Windows Phone έφτασαν το 3,2%. Θλιβερό ποσοστό σε σχέση με τα υπόλοιπα από 2% και το BlackBerry στην τέταρτη θέση στο 2,9% είχε 6,4%. Ε, Όπω είπα και πριν, το Σίμπιαν εξαφανίστηκε, δεν είχα διαβάσει το κομμάτι. Τώρα το κοιτάω τα στατιστικά, το είπα μόνη μου, αλλά φαίνεται πια. Ε, από 6,8% το πρώτο τρίμηνο του 2012, στο πρώτο τρίμηνο του 2013 έπεσε στο 0,6%. Αν συνεχίσουν έτσι λίγο, τα Blackberry δεν θα έχουν τεχνική υποστήριξη. Έτσι? Προσέξτε. Γιατί, γιατί ο κόσμος προτιμάει τα Android από τα υπόλοιπα, γιατί είναι πιο φθηνά σε σχέση με το iOS και, πιο, είναι, και πιο, είναι ανοιχτά, δηλαδή τα παίρνεις έτσι, τα παίρνεις αλλιώς, τα παίρνεις όπως αρέσει, έχουν διαφορετικές τιμές, βρίσκεις Android πολύ φθηνά, βρίσκεις και Android πανάκριβα άξια με τις Apple, οπότε είναι λογικό να κυριαρχούν στην αγορά. Να δούμε λίγο και τα μηνυματάκια σας. Τέλεια μηχανή είναι η Μέλισσα και όχι ο υπνοδιώκτης Κόνοψ. Έλεος, λέει ο Χρήστος από το Βόλο. Ε, τέλειες μηχανές είναι όλα τα έντομα πάνω κάτω. Και το κουνούπι και η μήγα και η Μέλισσα. Η Μέλισσα είναι όντω από τα τελειότερα λόγω της οργάνωσης, τα μυρμήγκια. Γι' αυτό μην... Μην απορρίπτουμε το ένα επειδή μιλάμε για το άλλο. Ε, και τι άλλο, κάτι άλλο μα λέει και ο Χρήστο εδώ. Ε, ναι, μα λέει καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Αγάθονα και άρτο ξηρό. Εξαιρετική προσπάθεια τη ελληνική συμμετοχή και, α με επιτραπεί να πω και τούτο, καλό θα είναι πάντω στη μουσική αυτή εκδήλωση, στα διπλωματικά ταρτύπια ε, να μην γίνονται και να μην ψηφίζονται και να ψηφίζονται πράγματι τραγουδάρε. Έτσι είναι, Χρήστο, τι να κάνουμε όμω. Ε, ε, έτσι είναι, οι βαλτικές χώρες υποστηρίζονται μεταξύ τους, οι ταξί χώρες που μιλάνε ελληνικά υποστηρίζονται μεταξύ τους η... ταξι η κεντρική Ευρώπη υποστηρίζεται μεταξύ τους, τι να κάνουμε αφού είναι γίτονες και μπορούμε να καλά Άλλωστε ο... όποιος δεν πενέψει το γείτονα, όμα δεν πενέψει το γείτονα θα πέσει σε πλακός Καλησπέρα μας και από σας σε όσου μα έχετε στείλει μηνυματάκι. Να μην τα πω όλα μαζί τώρα. Ε, να σας πω επίσης είπαμε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στα, στα δεδομένα. Ε, στην νομοθεσία για, τον, για τα δεδομένα, την εναρμόνιση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία γι' αυτό. Κάτι που θα μας αφορά άμεσα και εμά. Θα δούμε ποιο θα έχει την, την ευθύνη. Θα την έχουν οι πάροχοι, θα την έχουν οι εταιρείε. Θα Τελευταία ειδοποίηση πριν από την επόμενη εβδομάδα υπάρχει, ανακαλύφθηκε από τη Microsoft, υπάρχει ένα malware καμοφλαρισμένο σε πρόσθετα του Chrome και του Firefox ε, μέσα από το οποίο μπορεί να αποκτηθεί έλεγχο του λογαριασμού στο Facebook του χρήστη που το εγκατέστησε. Λέγεται GS κάθετο Fembipos Alpha. Ε, λίγο προσοχή, έχει μολύνει αρκετού. Η εξάπλωση της μόλι δεν είναι για την ώρα μεγάλη, η κατασκευή όμως του Malware είναι τέτοια, ώστε να μπορεί να μεταλλαχθεί και να αποσαρμοστεί από τους απατώνες που το δημιούργησαν, ώστε να εξαπλωθεί και να μολύνει περισσότερους χρήστες μας, λένε οι ειδικοί. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Είπαμε σήμερα είχαμε ειδικό πρόγραμμα, λόγω Eurovision χθες, Είχαμε διευθυντή δι δι δι ορχήστρα στο Γκώστο Μουρελά, είχαμε στα βόκαλ στην Μπόπιτ Σιόλη, είπαμε μπάσο κιθάρα ε, Δήμητρα Κόχυλα και πώς το είπαμε, στοίχη μουσική Βαλια Καϊμάκη. Αυτό, να είστε όλοι καλά, μέχρι την άλλη εβδομάδα, λίγο μετά τη μία, εδώ θα είμαστε πάλι να τα πούμε. Γεια σας one hey did you see the light as they fell all around you did you hear